Κεφάλαιο Ιωταβίτα, σελίδα 898, στίχη 1-13 Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων. 1. Λοιπόν και εμεί, αφού έχουμε τριγύρω μα τόσων μεγάλων και πυκνών σύννεφων ανθρώπων που εμαρτύρεσαν για την αλήθεια τη πίστεως, α πετάξουμε από επάνω μα κάθε βάρο βιωτικών πραγμάτων και φροντίδων, επιπλέον δε και την αμαρτίανση, την οποία εύκολα κανεί παρασύρεται. Και α τρέχομεν με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει εμπρό μα. 2. Και πουθενά αλλού α μη στρέφομεν τα βλέμματά μα και την προσοχή μα, παρά μόνον ει τον Ιησούν, που είναι αρχηγό και θεμελιωτή τη πίστεω και μα τελειοποιεί σε αυτήν. Αυτό για την χαράν την οποίαν είχενε εμπρό του και θα απελάμβανε, όταν με το πάθημά του θα έσωζε πολλού, υπέμεινε θάνατον σταυρικών και κατεφρόνησε την ντροπή και την ατίμωση του θανάτου τούτου. Δια τούτο δε και έχει καθίσει τώρα στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Τρία. Ναι. Τρέχετε κι εσεί με υπομονήν τον αγώνα σας. Διότι σκεφτείτε καλά εκείνον ο οποίο έχει υποφέρει με υπομονήν τόση αντίσταση και ατίμωσιν στον εαυτόν του από τους αμαρτωλούς ταυρωτάς του, για να μην και παραλύσουν από την αποθάρρυνσην ψυχέ σα. Τέσσερα. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να αρχίσετε το αίμα σα αγωνιζόμενοι κατά τη αμαρτία. 5. Και ξεχάσατε την προτροπή και ενουθεσία που μα κάνει ο Θεό όταν μα ομιλεί σαν ει παιδιά του. Παιδί μου, μη παραμελεί και μη βγάζει από το νου σου την ωφαίριαν που φέρει η διαμέσου των θλίψεων παιδαγωγία του κυρίου, και μη αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι και πετιμάσαι από τον κύριο. 6. Διότι εκείνον που αγαπά ο κύριο τον παιδαγωγεί με θλίψει, μα τηγώνει δε με δοκιμασία κάθε ιόν που τον δέχεται πλησίον του ω ειδικών του. 7. Εάν δε με υπομονή δέχεστε την παιδαγωγία, ο Θεό συμπεριφέρεται προ εσά σαν εις παιδιά του, διότι ποιο ιό είναι εκείνο τον οποίο δεν παιδαγωγεί ο πατέρα του, πράγματι κανεί. 8. Εάν δεν είστε χωρί παιδαγωγία, στην οποία έλαβαν μέρο και δοκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, αποδεικνύεται από αυτό ότι είστε νόθη και δεν είστε παιδιά του Θεού. 9. Έπειτα ας προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν ήμαθα μικρά παιδιά, είχαμε του αρχικού πατέρα μας παιδευτά που ετοιμορούσαν τα σπαρεκτροπάς μα και δεικνύαμε αντροπή και σεβασμόνι σε αυτού. Δεν θα υποταχθόμεν, λοιπόν, πολύ περισσότερο προς τον Θεό, τον Πατέρα των πνευματικών και λογικών υπάρξεων, ώστε με την υποταγή μας αυτή να ζήσουμε την μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν. Δέκα. Ναι, πρέπει να υποταχθόμεν. Διότι μέν σαρκικοί πατέρες μας, δια το λίγον χρονικό διάστημα του επιγείου βίου μας, επαιδαγώγουν μα όπως εφαίνεται ο καλόν εις αυτούς που δεν ήσαν αλάνθαστοι και ελεύθεροι από τας παραφοράς του θυμού. Ο Θεός όμως μας παιδαγωγεί ασφαλώς για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος και μαγκαριότητός Του. 11. Κάθε παιδαγωγία δε προς το παρόν μεν, όσον δηλαδή υπάρχει η παίδευσης, δεν φαίνεται πρόξενο χαράς, αλλά προκαλεί λύπη. Ύστερα όμω ανταμείβει εκείνου που εγυμνάστησαν και παιδαγωγήθησαν διευθύν, με καρπών ελληνικών, ο καρπός δε αυτό είναι η δικαιοσύνη και αγιώτη που γίνεται κτήμα των παιδαγωγηθέντων. 12. Επειδή λοιπόν από αγάπη και προσωφέλα να μα παιδεύει ο Θεό, αυτό τα πεσμένα κατοχέρια και τα παραλυμμένα γόνατα, σηκώσατε τα όρθια και λάβετε θάρρο και δύναμη. 13. Και ας βαδίσουν ίσιους δρόμου τα πόδια σας, για να μην χειροτερεύσει η κουτσαμάρα σας, αλλά του να αντίον να ιατρεφθεί. Αποκτήσατε δηλαδή ορθά φρονήματα και πάφσατε να τρικλίζετε μεταξύ ουδαϊκών και ευαγγελικών διδαγμάτων, διότι κινδυνεύετε να πλανηθείτε μακράν από τον ίσιο δρόμο της πίστεως.